Φήχη την πόλη, η οχτρή του όμω λύσσα, η οχτρή και εμεί γενούσαμε με τα ακούσκου, τα μέσα τη στην πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν, η οχτρησία. Και του φιλέψαμε ειδορκέχοι, χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Του πιστέψανε, κλέψαν. Ανάπηροι, λευκά και Απ' την πεδαμένη μισθωτή προνομιούχη. Να είμαστε πάλι εδώ, καλησπέρα. Χαρά στο κουράγιο μα, χαρά το κουράγιο σα. Χαρά στο κουράγιο όλων. Στο φθινόπορο έφτασε με λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, τόσα πολλά λόγια που έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, τα λόγια του ραδιοφόνου είναι πάντοτε πιο ευχάριστα από τα κυβερνητικά, τα διαψευσμένα, τα διάψευστα, τα δέθε, εννοώ την Θεσσαλονίκη, τα δίθεν, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Στον ήχο είναι μαζί μου σήμερα ο Γιάννης ο Καραγευρέκης τουλάχιστον την πρώτη ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτη Βασιλά. Στη μουσική Επιμέλεια η Νάνση Κανέλη, στο μικρόφωνο η Λιάνα Κανέλη, είναι ο FM. Στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Να τα πω τα υποχρεωτικά μπροστά μπροστά, μπα! Τα χορτάστε λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε όσους γλιτώσουν από τον Γερο Ποιο είναι ο γεροντοφωνιάς Θα τα πούμε στη συνέχεια Λοιπόν, λόγια, λόγια, λόγια Ένα μίξ, ωραίο Και η Κόζα Κοζαμόστρα Και ο, ο Γιάννης Πάριος Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας Και ο Δαβαράκης με τον Κότσιρα Και η αδερφή Κατσιμίχα Ε, είναι αν Γιατί που να βγάλει άκρη Με τις δηλώσεις, ξεδηλώσει, διαψεύσεις Επαναλήψεις Τροϊκάνικες, μη κουβέντε. Μπήκαμε. Στην εποχή του μεταμνημονιακού μνημονίου. Αυτό είναι άλλο μνημόνιο. Είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και αυτό είναι το πρώτο μεταμνημονιακό μνημόνιο. Θα έχουμε δεύτερο μεταμνημονιακό, τρίτο μεταμνημονιακό, μέχρι που να το αλλάξουμε όνομα. Μην ξεχνάτε, εμείς το λέμε δούριο ήπο. Όλος ο υπόλοιπο κόσμο το λέει άλογο τη τρία. Trojan horse. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα λόγια. Χίστερα λένε πως φταίει ο φωνιάς. Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, ο Χριστιανός μπερδευτήκα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω μπλεχτήκα. Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε ο Χριστιανός μπερδευτήκα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω μπλεχτήκα. Φα, φα, φα, φα. Λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει όλα τα μετράει. Στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει, πέφτει τα μηλά Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουν στα λόγια. Πιέζει λοιπόν το κύμα, τα υπόγεια. Μπα και δει το πώ θα Τα λόγια, τα μεγάλα, που έχω πει. Ξανά βαθράκια από το στόμα μου τη βουσάνια. το είχα φανταστεί <Τι> όμως κάποια μέρα θα με τιμωρούσα <Τι> τα λόγια <Τι> τα μεγάλα Όλοι κλέψανε Πριν πάμε στου ενταξούχου και στου γεροτοφωνιάδε γιατί γεμίσαμε για <Ρι> Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η κατακέλία μου ήρθε μόλι πριν από λίγο. Να πάμε στους νέους Και στους νέους που προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι Αλλά δεν σ' αφήνουν Αυτοί που ενίοτε αποκαλούνται και παιδιά Λοιπόν α, η Ικνέ Καταγγέλλει στους νέους Και τις νέες της πατρίδας μας Και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό Την απαράδεκτη απαγόρευση Ταξιδιού που επέβαλε το κράτος του Ισραήλ Στη 17χρονη Παλαιστίνη Αγωνίστρια Την Αχέν Ταμίμη Αν θυμάστε για την Αχέ Είχε γίνει διεθνής εκστρατεία για να φεθεί ελεύθερη Έχει κάτσει στη φυλακή ε, κοντά ένα χρόνο Έχει συλληφθεί, ε, Είχε συλληφθεί και ο αδερφός τη Και ξεκίνησε με άλλα μέλη της οικογένειάς της Την Παρασκευή στις 7 του μηνός Να ταξιδέψει από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Στην Ιορδανία και από εκεί στην Ευρώπη Για να έρθει στα 100 χρόνια ε, κουκουέ 50 χρόνια κνε στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο Πάρκο Τρίτσι, που θα γίνει από τις, 21, από τις 20 έως τις 22 του Σεπτέμβρη και ήταν υποσκεκλημένη του Κεντρικού Συμβουλίου. Το κράτο του Ισραήλ απαγόρευσε όχι μόνο στην Παλαιστίνη Αγωνίστρια, αλλά και στην οικογένειά της να περάσουν στην Ιορδανία. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι ο Ισραήλ στρατό εδώ, μετά το νέο μακελιό φέτος το καλοκαίρι, και με την κάλυψη των Πολιτειών που αναγνώρισαν την Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα, και με εμά του υπόλοιπου να σχολιόμαστε πού ακριβώ θα γίνει η Eurovision στο Τελαβίβ ή στην Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ ή στο Τελαβίβ. Και τελικά θα γίνει στο Τελαβίβ. Το λέω για αυτού που προσπαθούν να ενδιαφερθούν για κάτι που να συμβαίνει στην περιοχή και να μην εμπίπτει σε πολιτικέ απογορεύσει αυτού του χειδαίου επίπεδου. Λοιπόν, ε, τώρα δεν που χρειαζόμαστε όλοι μα να στηρίξουμε και την κοπέλα και τους νέους τους αγωνιζόμενους και τα παιδιά και την πραγματική διεθνιστική αλληλεγγύη και το δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού γιατί όταν ξεχνάς τους αγώνες των άλλων όταν επιτρέπεις εκεί και τύχη και όχθες δεν μπορείς να κάθεσαι να νομίζεις ότι μπορείς να υπερασπιστείς ακόμα και ένα όνομα γιατί πάντα παίζουν το ρόλο οι μοιραί το τραγούδι γράφτηκε το 1964 η στίχη είναι του Βάρναλι» Η μουσική του Θοδωράκη Στο τραγούδι ο Νταλάρα Στα φωνητικά ο Μήλτος, ο Πασχαλίδης Είναι από ηχογράφηση live Εξαιρετική και υπέροχη Το 2015 Μεσ' την Την ταβέρνα σε καφνούς και σε βρισκές. Απάνω στρίγκλυζει λατέρνα όλοι παρέα πει να με ψες. Απάνω στρίγκλυζει λατέρνα όλοι παρέα πει να με ψες. Έξε σαν όλα τα βραδάκια, <Ρε> Τα φαρμαγιά είναι σαν όλα τα βραδάκια. να <συσχύλια> Ένα πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε καταλή. Όποσο βασανό μεγάλο, το βασανό είναι τη ζωή. Όποσο βασανό μεγάλο, το βασανό είναι τη ζωή. Δεν τιμιεύετε όσο κιόνος να τηρανεύετε ας Γαλάζια και πάθο, τα σοκουρανού. Ότι σαυχή, κροκα τη γάζα γαρουφαλά του δίληνου. Ότι σαυχή, κροκα τη Στην καρδιά μας Λάμπες δε μάτια μας Μπορείς να πείτε στην καρδιά μας Έχει πει αυτό το παιδί ο Τσίπρας Από το 8 που ανήγει ο στόμας του Και τι δεν έχει πει Δεν έχω να σταθώ σε τίποτα Υπάρχει ένα πράγμα που ακούστηκε από το στόμα του στη Θεσσαλονίκη και για σχεδόν ένα κοστετράωρο όποιον ρώταγα δεν πίστευε ότι έχει λεχθεί. Ε, οι περισσότεροι το πιστεύανε για τρολιά. Άλλοι μπαίνανε και το βλέπανε και για να σχολιάσουνε το δοκίμασας, τα τηλέφωνα με φίλους, σε παρέες, με τα email, με τα τέτοια. Οι περισσότεροι λέγανε δεν μπορεί, αυτό το πράγμα δεν το λένε ρε παιδάκι μου, δε, δηλαδή... Δεν το λε, ό,τι και να εννοεί, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Δεν είναι και τυχαίο ότι ξαφνικά λε και έπεσε μαύρο σκοτάδι. Γίνανε τα σχόλια την πρώτη μέρα, οργίασε μετά το διαδίκτυο και μετά δοκιμάσαν τα πάντα. Όχι ότι θα φέρουν ε, την επανάσταση στι συντάξει και δεν θα κοπεί τίποτα. Και. Μόνο που δεν τάξανε ότι θα αλλάξει ο καιρό, θα ξαναγυρίσει πίσω το ρολόι. Θα πάμε στην αρχή του καλοκαιριού. Θα φθινίνει από την αρχή το καρπούζι. Για να μην ακουστεί αυτό που ακούστηκε ότι το πρόβλημα το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό θα το λύσει η φύση γιατί οι πολλοί άνθρωποι εδώ οι συνταξιούχοι είναι άνω των 70 οπότε που θα πάει με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα πεθάνουν μια ώρα αρχίτερα οπότε θα ελαφρυνθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα αυτό δεν το λες στα 44 ειδικά όταν ζει η μάνα σου που έχει πατήσει τα 70 ε, δηλαδή δεν το λες επειδή είναι διπλανός σου ο φλαμπουράρης δεν το λε επειδή θες τα παιδιά σου να έχουν παππού και στεναχωριέσαι πέρα στον πατέρα σου που τα παιδιά σου δεν έχουν παππού. Δεν το λε γιατί δεν μπορεί να έχει την αλαζονία τη αθανασία. Δεν το λε εκτό και αν έχει πιστέψει τα αλήθεια ότι είσαι κάτι ανάμεσα σε αθάνατο. Είσαι μονίμω εκ των προτέρων συγχωρημένο. Δηλαδή, ο Τσίπρα ανοίγει το στόμα του, παίρνει μπρο πίσω, λέει ό,τι θέλει, λε και έχει εξασφαλίσει από κάποια ώρα το Βατικανό ένα συγχωροχάρτη για τα έργα του, τις πράξεις του, τις προηγούμενες, τις επόμενες, την ψυχή του και του μεταθάνατον που δεν θα έρθει ποτέ Λοιπόν, θα μου πείτε όλα αρχή από το δημοψήφισμα που πέσεταν άσκελα όταν ο κόσμος ψήφισε όχι και ξύπνησε μετά και είπε «Ε, εντάξει και δεν πάνε αυτή όχι εγώ το κάνω ναι και τελείως υπόθεση Εδώ φτάσαμε να μιλάμε για ε, ε, πολύ μεγάλο Επίπεδο πολιτισμού με τα παλώμενα πέι του Φάμπρτον Θυμάστε τον Φάμπρτον είχαμε φέρει εδώ Να είναι επικεφαλής του και διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Για να αλλάξει το Φεστιβάλ Αθηνών Ήταν διάσημος για ένα έργο του με παλώμενα πέι Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση να επαναλάβω καν τη φράση Γιατί από μόνη της καθίσταται αντιαισθητική Αλλά να έχει τους δεξιούχους που έχουν πληρώσει από το πρώτο μνημόνιο, από το δεύτερο μνημόνιο, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από το τρίτο μνημόνιο περίπου 70 δισεκατομμύρια α, για να σωθεί η τράπεζα, τα δάνεια, ε, ε, τα λεφτά, τα κέρδη, ε, το χρηματιστήριο ε, ε, αυτοί που κλέψανε και πήγανε στο εξωτερικό και πρέπει να γυρίσουν και να είναι καθαροί αυτοί οι συνταξιούχοι να υφίστανται το μαρτύριο της σταγόνας του Κατρογγαλιστάν, διότι η χώρα πλέον μπορεί να λέγεται ανέτο Κατρογγαλιστάν. Το εννοώ το Κατρογγαλιστάν. Είναι νόμος Κατρούγκαλου. Και υπάρχει και μία απάτη που λέγεται ότι δεν θα γίνουν περικοπές και θα πάρουν αναβολή περικοπές περικοπέ και το μέτρο ήταν αχρίαστο. Εμεί το ψηφίσαμε. Αν ήταν αχρίαστο, δεν θα εφαρμοστεί. Δεν ακούσατε πουθενά η κατάργηση. Λοιπόν, πάμε στα πρακτικά πράγματα. Όσοι ταξιοδοτήθηκαν από τον 5ο μήνα και μετά του 2016 είναι εντός του νόμου Κατρούγκαλου ο οποίο ισχύει ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι δεν είδανε περικοπέ στι συντάξει τους είναι γιατί παίρνουν την προσωρινή σύνταξη ακόμα, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί το σύστημα, ο αλγόριθμος μπλα μπλα μπλα μπλα του Κατρούγκαλιστάν της προσωπικής διαφοράς. Είτε τώρα είτε μετά εφαρμοστεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο το σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου, αν δεν καταργηθεί ο νόμος Κατρουγκάλου Πολύ, ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% και όλοι όσοι παίρνουν σήμερα 750 Θα βρεθούν με πολύ λιγότερα χρήματα και ένα περίπου 6-10% Θα πρέπει να επιστρέψει και ω αχρεωστή του καταβληθέντα αυτά που ήδη έχει πάρει Ό,τι άλλο και να ακούσετε είναι ένα ψέμα, είναι ένα όχι που αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του Ναι, αφού τον ψηφίσαμε, τον ψηφίσατε σε αριθμούς που το του επιτρέπουν να έχει την εξουσία στο χέρια του Μαζί με του. Σανέλ Αμέσως μετά το δημοψήφισμα Τούτο εδώ το όχι που αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι Είναι γραμμένο πίσω το 1999 Ουδεμία σχέση έχει με, το, με την τσιπριάδα Του ναι όχι, όχι ναι και των οχινέδων Και των αχινών στην ψυχή των στεξιούχων Είναι σε στίχους μουσική και απόδοση Λουδοβίκου των Ανογίων Με φωνητικά τη στέλλα και τη Μαρία Τζανουδάκη. Ένα ωραίο τριφερό πράγμα, όχι τίποτα άλλο. Να ξαναθυμήθουμε ότι το ναι και το όχι είναι πράγματα που μας ανήκουν. φτάνει τα διατυπώνουμε κατάλληλα και την κατάλληλη στιγμή. μεγάλε ουρανιέ. Μουσική Δεν κρύβεται στη νύχτα το άσπρο για η αγάπη όταν πήγησε η αγάπη όταν είπε ζημί. Βγαίνω στον αέρα με χαρτινό φτερό, μακριά σου δεν αντάξω Κότα σου δεν μπορώ Κότα σου δεν αντέχω Μακριά σου δεν μπορώ Χαμήλωσε τα φώτα Με γαλαίου Το χι' αποκοινήθηκε στην αγκαλιά του ναι Το χι' αποκοινήθηκε στην αγκαλιά του ναι Τώρα που το καλοκαίρι αρχίζουν οι βροχές αν θέλει κάποιος να σκεφτεί τι είπα να πει κατάρα Τι να πει, κατάρα με όλη τη σημασία της λέξης Δηλαδή στα ελληνικά αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα Η κατάρα είναι η μόρια Γυρνάς στο διαδίκτυο και ντρέπεσαι Αλλά σας λέω ντρέπεσαι Ντρέπεσαι σαν, σαν να σου έχουν δώσει το Όσκαρ που συζητιότανε κάποτε, θυμάστε το Όσκαρ που συζητιότανε κάποτε Εκείνες τις τρεις υπέροχες, ε, για γιαγιούλες βέβαια έτσι, όχι για το σύνολο Αλλά το είχαμε πάρει αμπονέ όλοι Ξέρετε κάθε φορά που κάποιος Έλληνας ή κάτι συζητιέται Γινόμαστε όλοι, για παράδειγμα εφοπλιστές επειδή τα καράβια έχουν ελληνική σημαία Ασθάνονται όλοι ότι είναι κάτοχοι της ελληνικής ναυτιλίας Επειδή ανεμίζει σημαία, το δεσμένει τίποτα ούτε καπεταναίους δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε φτιάξει σχολέ να έχουμε ελληνέ, ούτε η νεολαία στρέφεται στη θάλασσα τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. αλλά στη Μόρια εκεί όπου παίχτηκε όλο το παιχνίδι το προκυβερνητικά σιριζαίκο με ευαισθησίες, με χίλια δύο άλλα πράγματα όπου κοντέψαν να κρεμάσουν ανάποδα εντασία όταν έλεγε λιάζονται ο τρόπος που ζουν δηλαδή κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μάλιστα και ένα όπως ήταν του BBC, του Jazeera Με υποτίτλους για να τους καταλάβει και οποιοδήποτε πάνω σε αυτή τη γη Και με αυτό που λέμε κίτρινα Αυτά που γράφονται πάνω σε λεζάντες Όπως βλέπετε και στην τηλεόραση και το έχετε συνηθίσει Που σε κάνει και λες Παναγιά μου Σε μια τέτοια χώρα Αν μπορώ να φέρω με στους ανθρώπους έτσι Τότε τι μπορώ να ελπίζω Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα Στέλνετε SMS γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σα στο 1950. Η διεύθυνση για του υπολογιστέ είναι στοπαπά.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο 218 Επαναλαμβάνω 21 Κρατήστε το γιατί μετά τι διαφημίσει σα έχω εκτό από εξαιρετική μουσική και εξαιρετικέ κληρώσει σήμερα υπέροχων βιβλίων. <Κλέψανε>, λένε. Όλοι μα κλέψανε! Κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, πολλή λόγο έγινε για την Ιθάκη, πολλή λόγο έγινε για την Οδίσια. Είχαμε και το ναυάγιο δίπλα στη Ζάκυνθο, με και αυτή την που τρόμαξε. Και οποιονδήποτε έχει θαυμάσει το κάλο ενό τοπίου, που ξαφνικά μπορεί να μετατραπεί σε κόλαση με τρόπο που μόνο η ανθρώπινη πρόβλεψη, η προνοητικότητα, η τύχη μπορεί να σε σώσει αλλά η τύχη έρχεται τελευταία, πρέπει να προηγούνται όλα τα υπόλοιπα και θα σας πάω τώρα σε μια ιστορία από αυτές που κάνουν οποιονδήποτε ακόμα και αυτόν που δεν τη θυμάται καν από το σχολείο αυτόν που έχει θελήσει να την ξεχάσει αυτόν που βαριέται να την ξαναδιαβάσει, θα σας πάω στην Οδύσσια μέσα από ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχω διαβάσει. Και πιστε, πιστέψτε με, διαβάζω πάνω από 50 χρόνια ε, λογοτεχνία και ε, γενικώ διαβάζω. Ε, δε, δεν είμαι ειδική, δεν είμαι κάτι. Όταν σας λέω πα, και σας μιλάω για βιβλία, σας μιλάω τις περισσότερες φορές, τις περισσότερες, όχι όλες, για πράγματα που έχω διαβάσει και με αρέσουν πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω τη δυνατότητα χάσει τις των εκδοτικών οικονοί αλήθεια, να σας τα προσφέρω. Εδώ λοιπόν. Η εκδόσει είναι η εκδόση Πατάκη. Ο τίτλος είναι: Μια Οδύσσια, Ένας πατέρας, ένας γιος, ένα έπος Όταν ο 81 ετών Τζέι Μέντελσον αποφάσισε να παρακολουθήσει το σεμινάριο με θέμα την Οδύσσια που θα δίδασκε ο γιος του ο Ντάνιελ στο κολέγιο Μπάρντ, ξεκίνησε για αυτούς μια περιπέτεια βαθιά, συναισθηματική όσο και πνευματική. Για τον Τζέι, συνταξιούχο ερευνητή, που έχει μάθει να βλέπει τον κόσμο μέσα από το αμήλικτο βλέμμα του μαθηματικού, αυτός είναι ο πατέρας η επιστροφή στα θρανία αποτελεί την τελευταία του ευκαιρία να γνωρίσει τη μεγάλη λογοτεχνία που παραμέλησε στα νιάτα του αλλά πάνω από όλα να καταλάβει καλύτερα το γιο του Οι μήνες που ακολουθούν όσο οι δυο τους ανατέμνουν μαζί το σπουδαίο έργο του Ομύρου, πρώτα μέσα στην ένθρωση του Σεμιναρίου, όπου ο πατέρας αμφισβητεί επίμονα τις ερμηνείες του γιού του και σε μια γεμάτη εκπλήξη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο στα ίχνη των θηλυκών ταξιδιών του Οδυσσέα επιφυλάσσουν στιγμές άβολες αλλά αποδεικνύουν ότι ο Ντάνιελ, ο γιος, έχει πάρα πολλά να μάθει. Κατανοεί τον πατέρα του. Ο Μέντελσον ο πατέρας οδηγεί το χρονικό προς τη σπαραχτική τελική του κορύφωση και έτσι έχουμε τους απόϊχους της ίδιας της Τα άκρω επίκαιρα ε, θέματα της Όλα μαζί στη σχέση πατέρα γιού. Την εξαπάτηση, την αναγνώριση, το γάμο, τα παιδιά, τι χαρές του ταξιδιού, το νόημα τη αιστεία, το νόημα τη πατρίδα. Είναι του Ντάνιελ Μέντελσον το κείμενο, δηλαδή. Και λέω το κείμενο, γιατί πιστέψτε με, είναι ένα συνδυασμό φιλολογία, μυθιστορήματο, έρευνα, επιστημοσύνη. Έχει μελετήσει την Οδύσσια όσο ελάχιστοι άνθρωποι Την έχει πλησιάσει με έναν καταπληκτικό τρόπο Σας το συστήνω για τα παιδιά σας Για τους φίλους σας Για τους γέρους Για τους μεγάλους Για πατεράδες και γιους Για μανάδες με κόρες Πιστέψτε με ειλικρινά Είναι μια προσέγγιση τόσο πρωτότυπη Τόσο ωραία και τόσο διαφορετική Που θα είναι τυχερή οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 2 11 200, 200 Θα το κερδίσουν και θα το διαβάσουν Οι υπόλοιποι κάντε τον κόπο Να πάτε να το πάρετε Ειλικρινά σα το λέω Για να μην πέσει ο πραγματικός πολιτισμός Στη λύθη Όπως λέει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης Σε στίχους και μουσική υπέροχα Και παραδοσιακά Δεμένα στη φωνή του στο όνειρό μέρες αναστροφά να πάλι μέτρο ψήμα διβάζω τον εαυτό μου μα στη συνέχεια πάντα στοχώ Είναι η αλήθεια που όλο μου μοιάζει Ίσιακατάματα πως με κοιτά Δεν την ανταχώ, να με τρομάζει πάντα εμένα να, να βγάζει μπροστά Θέλω να βγω να γελάσω να πιω από τις στην χαρά Μα, Μα δεν μπορώ την ψυχή μου να βρω μέσα στα ρηχανερά Κι αν αυτό θα μ' αφήσει την ψω, που είναι αργά Εγώ θέλω να βγω να γελάσω να πιω από τις λίφτες στην χαρά Καν οι φίλοι ήρθαν τα λόγια Οι μου πλοία βαριά Μόνος να κρυβομένες στα υπόγεια Ή και φτάσω σε μια άλλη στεριά Κάνει μη σύμβαση που όλα ταρπάζει τα Σαν μια συνήθεια όπως παλιά Γι' αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά εγώ θέλω να βγω να γελάσω να πιω από τις λύθεις στην χαρά Μα δεν μπορώ την ψυχή μου να βρω μέσα στα λιχανερά Για όλα αυτά θα μ' αφήσει ψών δεν πειράζει μου η Εγώ θέλω να βγω να γελάσω να πιω από τις λύθεις στην χαρά Από τα πολλά λόγια, αυτή τη κυβέρνηση έχω βαριθεί ε, μία μόνο μαιρά σε τέτοιο βαθμό που δεν αντέχετε, ειδικά όταν φορά σε παιδιά, σε ενεργού, σε γέρου. Σε αδύναμους, σε καταστροφές σε δομάτι, σε κολάσεις σε δομάτι και σε οτιδήποτε παραπέμπει σε παιδεία και σε πολιτισμό. Δεν αντέχεται τη μανιέρα του πετάω τον μπαλακι των ευθυνών σε κάποιον αλλο Αυτή η κυβέρνηση είναι εξ ανευθυνη Έχει φτιαχτεί να είναι απολύτω, απολιτος ε, ανέυθυνη. Δεν φταίευτη, φταίει παρά κάποιο άλλο. Φέραν ένα παράδειγμα γιατί μετά θα σας πάω στην Αμερική και στα προβλήματα εκεί που έχουν οι δάσκαλοι και θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Αλλά πριν πάω εκεί, α μείνω, γιατί εντάξει, είναι και τιμόμενη η Αμερική τώρα στις ΗΠΑ, στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας πάω στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, που λένε όλοι ότι βρίσκεται σε άθλια κατάσταση αυτό το Δημοτικό Σχολείο, το 21ο. Όμως, όπως έχουμε καταγγείλει εμεί το ΚΚΕ άπειρες φορές, δεν είναι το μόνο σχολείο στους Δήμους Αχαρνών και φιλίς. Η εικόνα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις, έχουμε πάει στις σχολικές μονάδες και έχουμε καταγράψει και έχουμε δει και εισπράξει όλα τα προβλήματα που έχουν. Μάλιστα ειδικά για το 21ο το κόμμα είχε καταθέσει ειδική ερώτηση στις 12 του Μάρτη του 18 Στι 12 Μάρτη του 18 Στη, στα μέσα δηλαδή της πισχολικής χρονιάς, όχι πριν φτάσουμε τώρα στους και στα κουδούνια και είχε καταθέσει ειδική ερώτηση για να παρθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης γνωστή η μέθοδο του Υπουργείου Παιδείας, το μπαλάκι των ευθυνών κάπου αλλού δεν γνωρίζουν, καταγράφουν τα προβλήματα, τώρα τα καταγράφουν όλες λοιπόν οι διαβεβαιώσεις είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε γιατί και η ανάπτυξη για νέα εποχή, και για να κοιμούνται τα παιδιά μια ώρα παραπάνω για να πάνε στο σχολείο. Μα άμα πάνε σε αυτό το σχολείο, κινδυνεύουν να κοιμηθούν τον ύπνο τον αιώνια. Έτσι που είναι το σχολείο, δηλαδή. Φτού και στο στόμα μου και μόνο που το λέω. Λοιπόν, έχουμε δρόμο. Γονεί, εκπαιδευτικοί, μαθητέ, δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι. Άνθρωποι που έχουν ή δεν έχουν παιδιά, είχαν μικρά παιδιά και τώρα πια μεγάλωσαν, έχουν εγγόνια. Άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι αν δεν διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο. Τα απαραίτητα μέτρα να αντιμετωπιστούν ελλείψει, σε υποδομέ, σε προσωπικό και να πάψει το σχολείο να είναι ο Γολοκοθά, μικρή σημασία έχει αν ο Γολοκοθά θα αρχίσει στις 8, αρχίσει στι 7 ή θα αρχίσει στι 9. Αλλιώ τη νύχτα στα τροπάρια. Ο Δημήτρη Ολέτζο κεντάει με του στίχους του. Η μουσική είναι του Γιώργου Καγιαλίκου, στο τραγούδι ο Ανδρέας Καρακώτα. Κρατήστε το στίχο. Η νύχτα κόβει με σουγιά τη μοίρα τα χοντρά λουριά και από το κατακάθη καινούργια στέρια πλάθη. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τις νύχτα στα τροπάρια τραγούδια κολλασμένα σαν του φωνιά την άρια για στέρια σκοτωμένα κι αν τραγούδησεις μην το πεις κι ούτε σταυρό να κάνει. Στα δυο σαν θα κοπείς Σα μνήμη θα πεθάνει. Η νύχτα κόβει με σουγιά Της στα χοντρά λουριά Κι από το κατακάθι καινούρια στέρια πλάδι η νύχτα κόβει με σουγιά τις μοίρα στα χοντρά και από το κατακαθί και στεριά πλαθή Στα χαλμάτα φεγγάρια ανοιχτωμένα Γυρίζουνε χαράματα με ρούχα ματωμένα Και ένα φεγγάρι σαν παιδί δεν θέλει να πεθάνει Ψηλά κοιτάζει για να δει τον ουρανό που χάνει Μεσουγιά τη μοίρα στα χοντρά λουριά και από το κατά και νουργιά στεριά πλαφή. Η νύχτα κόβει μεσουγιά τη μοίρα στα χοντρά λουριά και από το κατά και νουργιά στεριά πλαφή. Λοιπόν διαβάζω από το αγαπημένο μου site Και βέβαια τώρα εδώ θα γίνει άξαλος αυτός ο ψυχάκιας ο Ιβάν Που μόλις είπα εγώ για το βιβλίο του Της uh, γραμμένο από Αμερικάνο που ήταν καταπληκτικό Αμερικανιά, λέει συστήνη, περίμενα αδερφού Χαραμαζόφ, θορρυκτό ποτέμκι. Ποιο ήσαι, Σύριε, που περίμενε αυτά. Ε. Καταρχήν, νομίζω ότι το θορρυκτό ποτέμκι είναι βιβλίο που θέλω να το δώσω, ε, να το κληρώσω. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Λοιπόν, άστο τώρα εντάξει, μην ασχοληθούμε με τον Ιβάν, διότι το Ιβάν, επειδή το χρησιμοποιεί, δεν σε κάνει τέτοια καλά τίποτε περισσότερο από. Α, να πω και που σειρά ότι λίγο είναι. Τέλο πάντων, ε, πάμε στην είδηση που αφορά στι ΗΠΑ και νομίζω ότι α, α, πατήστε στο katiusa.gr θα το βρείτε αλλά εγώ θα σας διαβάσω από εδώ την ουσία του πράγματος Οι δάσκαλοι από την προσκολική αγωγή μέχρι τα Λίκια στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση που έχουν βρεθεί εδώ και 25 χρόνια το λιγότερο Οι περικοπές και η γενικότερη χρηματοδότηση εκπαίδευση είναι σε χαμηλό βαθμό τόσο τέτοια που υπάρχει, Α πούμε, καθηγήτρια 52 χρονών με μάστερ στην εκπαίδευση, που αναγκάζεται να πουλάει πλάσμα του αίματό τη για να πληρώνει του λογαριασμού τη, κάνοντα δύο δουλειέ. Το μισθολογικό χάσμα με τα άλλα επαγγέλματα παρόμοιων προσόντων έχει πολλαπλασιαστεί 25 χρόνια τώρα και είναι η μισθή σε στασιμότητα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο κλάδο στι ωραίε ΗΠΑ, στι τιμόμενε, στη Θεσσαλονίκη. Σε 29 πολιτείε το 2015. Η κατακεφαλή δαπάνη αναμαθητή ήταν μικρότερη στι Ηνωμένε Πολιτείε από ό,τι ήταν πριν από το κράχ του 1929. Ακούστε με καλά, όταν μιλάτε για σχολεία εδώ και για τέτοια, τι συμβαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε, τι είναι ωραίο πράγμα στην καπιταλιστική εκεί εκπαίδευση, όπου όλοι νομίζουν ότι όλα είναι Χάρβαρντ εκεί. Έτσι, ότι όλα είναι Χάρβαρντ. Πολλά σχολεία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, έχουν όμω ιδιωτικό management. Ενώ σε πολιτιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Η νομοθεσία αυξάνει τα όρια τη ταξιοδότηση, μειώνει τα μπόνους και βάζει προσκόμματα συνεχώ στη συνδικαλιστική δράση των δασκάλων. Η, την ίδια ώρα, οι δάσκαλοι έρχονται αντιμέτωποι με διαδικασίε αξιολόγηση στη βάση δικτών τη επίδοση των μαθητών, με βάση ενιαία τεστ που δεν λαμβάνουν υπόψη τι τεράστιε ανισότητε από σχολείο σε σχολείο, από δημοτικό σε δημοτικό, από περιοχή σε περιοχή και από λύκειο σε λύκειο. Οι διδάσκοντε είναι σε αναβρασμό έχουν αρχίσει και πυροδοτούνται κινητοποιήσεις όλη τη χώρα το φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες στα σχολεία θα είναι παραπάνω από θερμό υπάρχουν απεργίες και πορείες που έχουν ήδη προγραμματιστεί και γίνονται, Κλαχώμα, Αριζόνα, Δυτική Βιρτζίνια κεντάκι. Και, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίε, σε αυτές εκεί που αρχίσαν οι κινητοποιήσεις υπάρχουν και μερικέ αυξήσεις μισθών η κυβέρνηση με επικεφαλή στην Υπουργό Παιδ ε, καλεί του δασκάλου να αφήσουν έξω από τα σχολεία τι διαφωνίε ενηλίκων. Προσέξτε, το δεν έχουν να φάνε δάσκαλοι, είναι οι διαφωνίε ενηλίκων. Και για να μην του αφήσει να έχουν κινητοποιήσει, όρισε πω οι ενώσει των δασκάλων δεν μπορούν να δέχονται εισφορέ από μη δημοσίου υπαλλήλου και έτσι να μην συνεισφέρουν στο κοινό ταμείο ε, μεγάλο μέρο των δασκάλων που έχουν προσληφθεί με συμβάσει ιδιωτικού δικαίου. Πάντω οι συνδικαλιστικέ ενώσει των δασκάλων στην Αμερική και θα, θα του παρακολουθήσουμε και των καθηγητών, θα του παρακολουθήσουμε στενά, ετοιμάζονται να διαθέσουν πόρου από το περιγιακό του Ταμείο για αγώνα διαρκεία αν χρειαστεί. Ε, λοιπόν, αυτό αν βγαίνουν οι δάσκαλοι στον δρόμο στην Αμερική, γιατί το οικονομικό του στάτο και κυρίω το κατακεφαλήν κόστο για την παιδεία τη δημόσια στην Αμερική και την κοινοτική είναι πριν από το κράχ του 29, αυτά τα επίπεδα. Τότε μόνο blues on the road μπορούμε να ακούσουμε σε στίχους αλκιαλκαίου μουσική Θάνο μικρούτσικου και στο τραγούδι το Χρήστο Θηβαίο Όλα πεζά και μάγικά μετέωρα πιο ορίστικά μοιάζουν σ' αυτό το κόσμο κι εγώ στην ασωτή Ζωή, φίλος του ανέμου την πνοή Χαράζω και νυχτώνω Πέρασα μπόρες και φωτιές Ή πια παράφορες ματιές Και τώρα εδώ στα ξένα Ανάβω ευχές και προσευχές για τις αστέριωτες ψυχές για σένα και για μένα Δεν έχω τόπο Εσύ ο τόπος μου και ο χρόνο, δεν ξέρω τρόπο. Φράπετε σαγί και λιστέ μιλούν για το αύριο και το χτες με λόγια κουρασμένα. Λύθεις το κρασί σαν χαρτογράφι το νησί και με ρωτούν για σένα και εγώ τους λέω είσαι παντού στο Μέξικο στο Κάτμαντου με στα κουρελιά στα όνειρα των έραστων, στα δάκρυα των πίτων και στων τρελών τα γέλια. <Ρι> δεν έχω τόπο. <Ρι> Εσύ ο τόπος μου και ο χρόνο δεν ναι ξέρω τρόπο. Είναι δρόμος, δεν έχω τόπο. Εσύ ο τρόπος μου κι ο χωράμος Δεν ξέρω τρόπο Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος. Η ώρα είναι επτά Πόπορεσή, πόσο όμορφη είναι έτσι Είδες, και πότε ήταν μικρό, πότε μεγάλωσε, χαμπάρι δεν πήρα Μπράβο, μπράβο, πόσο είναι τώρα 60 το ισόγιο και 20 το πατάρι Όταν έχεις δική σου επιχείρηση, τη βλέπεις σαν παιδί σου Γι' αυτό στην Τράπεζα Πειραιός σε βοηθάμε να τη φροντίσεις και να τη μεγαλώσεις μέσα από μια ευρία γκάμα δανειακών προϊόντων. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιός και ενημερώσου για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας. Μάθε περισσότερα στο 182838 και στο πειραίος.gr κάθετος επαγγελματικά δάνεια. Τράπεζα Πειραιός. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα η τράπεζά σου να είναι όπου και η δουλειά σου. v για επιχειρήσεις από την Eurobank. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θάνο Χριστοδούλου. Σύγχυση, πολιτική σύγκρουση και παρέμβαση τη Κομισιόν προκάλεσε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου που ανέφερε ότι οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει στην κατάργηση του μέτρου περικοπή των συντάξεων. Διέψευσε την πληροφορία και πριντικό οξωματούχο διευκρινίζοντα ότι δεν γίνεται διαπραγμάτευση αλλά συζήτηση. Άρα, όπω είπε, οι θεσμοί δεν μπορούσαν ούτε να συμφωνήσουν ούτε να διαφωνήσουν. Προηγήθηκε μήνυμα από τι Βρυξέλλε ότι βρίσκεται εν δήλωση Γιούνκερ πω τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν. Σποδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης αντιπολίτευση επί του τηλεγραφήματος του ΑΠΕ. Το πρακτορείο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ω όργανο προπαγάνδα, σχολείασε η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα τη φταίει το ΑΠΕ, αύριο το κακό τη ρίζικο. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, απάντησε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χρέο του ΑΠΕ είναι αντικειμενική ενημέρωση και όχι η εξυπηρέτηση μικροκομματικών παιχνιδιών τη κυβέρνηση, ανέφερε το κίνημα αλλαγή. Η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η διαδικασία αύξηση του κατώτατου μισθού συζητήθηκαν στι σημερινέ επαφέ τη κυβέρνηση, με τι οποίε ολοκληρώθηκε ο πρώτο μεταμνημονιακός έλεγχο. Σύμφωνα με κυβερνικό αξιωματούχο, υπήρξε συμφωνία για το κόστο των πρωθυπουργικών εξεγγελιών στη ΔΕΘ. Το Νοέμβριο, η πρώτη τριμηνιαία ενισχυμένη έκθεση υποπτία, όπω αναφέρουν σε ανακοίνωσή του οι ελεγκτέ μετά την ολοκλήρωση τη αποστολή του στην Αθήνα. Τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενέ πλεόνασμα στο 8η Ιανουαρίου Αυγούστου 2018 έναντι στόχου για πρωτογενέ πλεόνασμα 917 εκατομμυρίων ευρώ και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο του 2017 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεση του κρατικού προπολογισμού. λεπτομέρειε του eneconomia.gr Κλήστη η παραλία στην περιοχή του Ναυαγίου, στη Άκυνθο μετά την αποκόλληση βράχων και τον τραυματισμών των τουριστών. Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιείται, δήλωσε στο Real Effemer ο Δήμαρχο του νησιού. Έχουμε επισημάνει τον κίνδυνο εκδήλωση κατολιστήσεων και σε άλλε περιοχέ, επεσήμανε στον σταθμό μα ο καθηγητή Γεωλογία Ευθύμιο Λεκά. Μέχρι το τέλο Απριλίου 2019 θα πρέπει τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλέξουν για τη διατήρηση τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα στην επικράτειά του, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Την περασμένη Τετάρτη, ο πίτροπο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ παρουσίασε στου ευρωβουλευτέ την πρότασή του να τερματιστεί η υποχρέωση αλλαγή ώρα τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο, μετά την ανοιχτή διαβούλευση με του Ευρωπαίου πολίτε που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο. Ξεφάρασε κάθε όριο ο Ιταλό ακροδεξιό ηγέτη και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Ματέο Σαλβίνη. Παρομοίασε του Αφρικανού μετανάστες με σκλάβου στη διάρκεια Ευρωπαϊκή Συνάντηση. Η Μόσχα θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στην επαρχία Idlib της Συρίας δήλωσε σήμερα ο ρωσός υπουργός εξωτερικών Sergey Lavrov. Real FM, το αλθηνό ραδιόφωνο. Γενατομία είναι να έχει τον τραπεζικό σου συμβουλό ζωντανά στο χώρο της επιχείρησής σου, Vbanking για επιχείρησεις από την Eurobank. Τώρα, σχετικά με την πληρωμή του συνεργάτη σα στο εξωτερικό, μπορείτε απλά να μα προωθήσετε ηλεκτρονικά το mail. Ναι, ναι. Κάποιο είναι πίσω σα. Συγγνώμη, αφεντικό. ή δανείοι στο 202 και σου Σουηδοί στη Σουήτα. Ή σου Σουηδοί στη Σουήτα και οι στο 202. Όχι τώρα, παιδάκι μου, δεν βλέπει ότι είμαι στην τράπεζα. Τώρα μπορεί να είσαι στην επιχείρησή σου και να κάνει τα πάντα σαν να ήσουν στην τράπεζα. The banking για επιχειρήσει από την Eurobank. Η επόμενη μέρα για τη δουλειά σου έρχεται πιο γρήγορα όταν κάποιο τη δίνει προτεραιότητα. Eurobank. Real Sport Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις Με τον Νίκο Καρέλη Για πρώτη φορά στην Αποστολή Θα πατα, παραταχθεί Ο Πάουξ το αυριανό παιχνίδι Του πρωταθλήματος με τον Όφι Στο Ηράκλειο τη Κρήτης Εκτός ο τραυματίας Πρίγιοβιτς Επιστρέφει ο Βαραγλά Περισσότερα στο φιλάθος.gr Real Weather Ο καιρός σήμερα Η χορηγία της Βόνταφων Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες Σε Αττική, Ανατολικό, Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη Αλλά και στα Ορεινά Επιρωτικά Ανεμιβόρει Μέχρι πέντε μπουφόρ τοπικά στα πελάγια Κάποτε Ο τυχερός του σπιτιού ήταν αυτός Που είχε το τηλεκοντρόλ στα χέρια του Αλλάξέ το βρε μου Στη συνέχεια Ο τυχερός του σπιτιού ήταν αυτός Που δεν τον διέκοπταν για να κάνουν τηλεφωνήματα Κλείσέ λίγο το ίντερνετ να πάρω ένα τηλέφωνο. Αργότερα, όταν όλη η οικογένεια άρχισε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ, ο τυχερός ήταν αυτός που το απολάμβανε. Λαγάρο, Μπαμπά! Μαμά! Σταματήστε το streaming. Το μέλλον έφτασε και πλέον ο τυχερός του σπιτιού δεν είναι ένα. Αλλά όλοι όσοι απολαμβάνουν πραγματικέ ταχύτητες 100 και 200 Mbps με το Vodafone Super Fiber, το πρώτο μεγάλη κλίμακας δίκτυο οπτικών ινών που φτάνει μέχρι το σπίτι. Vodafone Super Fiber ξεκίνησε ταχύτατα ήδη στον Βύρονα και σύντομα συνεχίζει και σε άλλες περιοχές για να απολαύσουν όλοι τη νέα οπτική που προσφέρει. Το μέλλον συναρπάζει. Ρεντζή! Στου 97,8 κλατσάνε, Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM. Στου 97,8 στην Αθήνα. Στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα κανεί στο μικρόφωνο, ο Νάντσι Κανέλη στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, τον ήχο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον έχει στα χέρια του ο λάσκαρης αγοραστός. Για επικοινωνία, με SMS Real καινό μήνυμα στο 19650, στούντιο παπάκι realfm.gr, αν θέλετε τον υπολογιστή, 2008 το τηλέφωνο, και να απαντήσω στο φίλο που με ρωτάει, το Σπύρο, αν... Είναι εύκολο να επαναλάβω τον τίτλο του βιβλίου που πρότεινα. Ο τίτλος του βιβλίου που πρότεινα είναι Μια Οδύσσια, ενας πατερας ενας γιος ένα έπο του Ντάνιελ Μέντελσον. εκδόσεις πατάκι. Άμα πείτε Ντάνιελ Μέντελσον, σε εκδόσει πατάκι, μια Οδύσσια, θα το βρείτε. Θα έρθει και εδώ ο τύπο και εγώ θα πάω να τον δω. Και είμαι και πολύ χαρούμενη γιατί μαθαίνω να πάει μάλλον στο σχολείο μου να μιλήσει. Λοιπόν, ο φίλο μου. Ο Νίκος ο Μωρόπουλος στέλνει ευχές και λέει καλό φθινόπωρο, για και πακέτα κβάντα, μ' αρέσει αυτό το κβάντα πάρα πολύ, μικρά μέτρια μεγάλα ευτυχίας. Αντεύχομαι, όχι μόνο σε σέναν ναι, και σε όλους σας. την καλησπέρα μου και στον Στυλιανό. <κλέξανε λένε> Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση Κανέλη στη μουσική επιμέλεια Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, τον ήχο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Τον έχει στα χέρια του ο λάσκαρης αγοραστός Για επικοινωνία, με SMS real και μήνυμα στο 19650 Studio papaki realfm.gr, αν θέλετε τον υπολογιστή 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο και να απαντήσω στο φίλο που με ρωτάει το Σπύρο αν είναι εύκολο να επαναλάβω τον τίτλο του βιβλίου που πρότεινα ο τίτλος του βιβλίου που πρότεινα είναι Μια Οδύσσια, ένας πατέρας, ένας γιος, ένα έπος του Ντάνιελ Μέντελσον εκδόσης Πατάκη άμα πείτε Ντάνιελ Μέντελσον σε εκδόσει πατάκι, Μια Οδύσσια θα το βρείτε θα έρθει και εδώ ο τύπος και εγώ θα πάω να δω και είμαι και πολύ χαρούμενη γιατί μαθαίνω να πάει μάλλον στο σχολείο μου να μιλήσει Λοιπόν ο φίλος μου ο Νίκος ο Μωρόπουλος στέλνει ευχές Και λέει καλό φθινόπορο, υγεία και πακέτα κβάντα Μ' αρέσει αυτό το κβάντα πάρα πολύ Μικρά μέτρια μεγάλα ευτυχίας Αντεύχομαι όχι μόνο σε σένα ναι, Και σε όλους σας Τη γαλησπέρα μου και στον Στυλιανό τον τα Τρικαλιώτη και α, πάω και στον αμφίλιο μου, τον Ανδρέα, από το Λονδίνο, που γράφει: Χαλεολιάνα και welcome back. Δεύτερη εβδομάδα σήμερα. Θα μου πει σήμερα: έφερα και τα γλυκά, δεν πρόλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε νωρί φέτο, ωραία και καλά. Στην εποχή του, ο χρόνο είναι χρήμα και ο άνθρωπο αριθμό. Σκέφτομαι πω όσοι διαχειρίζονται αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να είναι τελικά ταμείε. Έχεις δίκιο, Ωραία, Ανδρέα. Το φετινό καλοκαίρι, διαβάσαμε πω η Apple γίνεται η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία 1 τρι και στη δίπλα στήλη για 99 νεκρού που έφυγαν με τι φωνικέ πυρκαγιέ στην Αντική. Σε προηγούμενα τέφη μετρήσαμε 66 νεκρού από τι φωτιά στην Πορτογαλία, 23 νεκρού στη Μάνδρα και ακριβώ ένα μήνα πριν, 43 νεκρού στη γέφυρα Μωράντη τη Γένοβα. Και σήμερα που το μάτι δεν είναι στην επικαιρότητα, δυστυχώ είναι και θα είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάλι νούμερα μα δίνουν να διαβάσουμε. Στατιστικέ για τη φτώχεια. Επιδόματα, κομμένε συντάξει, το τρίτο, το τέταρτο μνημόνιο, τα πέντε χρόνια τη δολοφονία του φίσα, ο αριθμό ρεκόρ των ξέρων επισκεπτών στην Ελλάδα, κουβέντε εδώ και εκεί αμέσω άσφαση την εκπομπή μου κουβέντα, κουβέντε, κουβέντε, κουβέντε, κουβέντε. Και τότε και τώρα. Κουβέντε για να κλείσουν ταμείο. Και έκανα μια σύνδεση για αυτού που μετράνε του νεκρού και έψεξα κάταστικά στο Σάι τη Ελλάδα. Πάνω από 70 γινεκρύρια από τροχία στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Άλλοι 800 και σοβαρά τραυματίε από στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Μεγάλη ζημιά που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο λογαριασμό ατελεί και χωρί απόδειξη. Έτσι, μετά από όλα αυτά, να σου προσθέσω και 150 πνιγμούς στη θάλασσα από κολυβητέ όλων των ηλικιών. Α το καλύτερα, Ρε Αντρέα. συνεχίσει λοιπόν ο Αντρέα, μετά από τόσα νούμερα και τόση ανάλυση, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η λύση ανθρώπινη για τον κακό δεν θα του ταμείε. Μήπω όλοι οι να δούμε το έργο αλλιώ. Να αφήσουμε τα νούμερα για αυτούς που τα ξέρουν καλά τα μαθηματικά Ή ακόμα καλύτερα τώρα που ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά Να μάθουμε να κάνουμε τις πράξεις μόνοι μας Α, τι ωραία προτροπή Αντρέα Τη σημερίζομαι πλήρως Και για να σε κάνω να αναθαρέψεις λιγάκι έτσι Σου έχω έναν ε, Ο Πέτρος ο Ζερβός έχει κάνει ένα σκίτσο σήμερα Στη τελευταία σελίδα της εφημείδας των συντακτών από όπου διαβάζω αυτά που λένε οι δύο, κάθονται απέναντι ο Τσίπρα με το Μητσοτάκι. Και μιλάνε. Και λέει ο Τσίπρα, Ο Μητσοτάκι σε αυτά που του λέει ο Τσίπρα, απαντάει, Εμεί οι δύο βλέπω σύντομα να συνεργαζόμαστε. Τι λέει όμω ο Τσίπρα, Ακούστε. Αυτή είναι η διαφορά μας Κυριάκο. Εσείς βάζετε τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Εμεί βάζουμε την ηλικία πάνω από τον άνθρωπο. Το νέο τον μετανάστη. Το σαραντάρι. Το ρημάζουμε στους φόρους Και του εβδομιτάρι του δείχνουμε τον τάφο Για όσους έχουν μόνο χιούμορ και όχι μαύρο σαν του Τσίπρα Γιατί αυτό δεν είναι ούτε καν χιούμορ Ούτε καν μαύρο Είναι μια πραγματική θλιβερή Αμερικανιά Που έχει περίπου 10 χρόνια ζωής ξεκίνησε με τη στόριμα που γραφότανε κομματιαστά στο διαδίκτυο Και μετά κόμματα σαν το κόμμα του Τσαγιού στην Αμερική, κάτι υπερσυντηρητικά κόμματα, αλλά μετά και οι Ρεπουμπλικάνοι και σε ένα βαθμό πεφωτισμένοι δημοκράτε, ήρθε ο Σάντρα και χάλασε λίγο τη σάλτσα μετά. Άρχισαν να προτείνουν το εξή: Να υπάρχει η δυνατότητα το κράτο να πληρώνει μία εβδομάδα, ένα μήνα κρουαζιέρα στου άνω των 70, η οποία καταλήγει σε ευθανασία. Και όποιο το αποφασίζει αυτό για να απαλλάσσει το ασφαλτικό σύστημα από το βάρος της ζωής του μετά τα 70 και το κάνει αυτό να απαλλάσσονται τα εγγόνια του από τη φορολογία για ένα χρονικό διάστημα επειδή αυτό ξεπερνάει και τη φαντασία του κινησμού των στρατοπέδων συγκέντρωσης με μοναδικό έγκλημα να επιζεί κάποιος μετά τα 70 και επειδή ο μοναδικός άνθρωπος Τον οποίο θα πει στην έκκληση Θα ήταν η μάνα του Τσίπρα Εγώ στην Κατιούσα πάντως δημοσίευσα Μια φωτογραφία σε μια, α, α, α, ε, ε, ε, μια εφαρμογή που υπάρχει Που δείχνει πως γερνάς Και προσπάσα να δείξω στο Τσίπρα πώ θα είναι μετά τα 70 Να δω αν θα του άρεσε τότε Να αυτοκτονήσει για να προσφέρει στο κράτος Την αλάφρυνση του ασφαλιστικού σε όλους σα λοιπόν που έχετε πραγματικό χιούμορ και καταλαβαίνετε τον πόνο βαθιά μια τέτοια δήλωσης χαρίζω ένα παραδοσιακό υπηρώτικο της Σαμαρίνα με έναν έξοχο Ηλία Κλωναρίδη. Φωνάρα, ουσία κρατήστε το. Βγείτε μπροστά, φτιάχνει φως τα Λοιπόν, τώρα σα έχω την επόμενη μου πρόταση. Και σα την έχω γιατί είναι άκρο επίκαιρη. Είναι από τις εκδόσεις με τέχμιο Και έχουν γραφτεί για αυτό το βιβλίο Για παράδειγμα Ότι ανασυστήνει αυτό το μυθιστόρημα Θαυμάσια το μακρινό παρελθόν Το οποίο απέχει πολύ από τη δική μας πραγματικότητα Ενώ παράλληλα μας δείχνει πως η ανθρώπινη φύση Μένει αναλύωτη στο πέρασμα των αιώνων Εξαιρετικό, με αξιοθαύμαστη δομή Με γλωσσική οικονομία Εκφραστική δύναμη Έξυπνο, διασκεδαστικό, συνάμαλι πιτερό, Μια υπέροχη σύζευξη πνεύματος και φαντασίας. Άλλος γράφει στην Boston Globe Ένα τολμηρό μυθιστόρημα που θίγει οικομενικά ερωτήματα Για το πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή μας Και που περιγράφει με μονεδική ευθεντικότητα Τα ψεγάτια και την ορίμανση ενός από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους Και του διάσημου του, Εξαιρετικά επίκαιρο στους ταραγμένου καιρού. Εγώ σκέφτομαι λοιπόν ότι θα το πάρω να το σκεφτούμε όλοι μας να το μεταφράσουμε και στα Σκοπιανά και να αρχίσουμε να το δίνουμε σε Σκοπιανούς επισήμους ελληνικά το στείλουμε ας πούμε στον Κοντζιά στον Τσίπρα στην παρέα του είναι το βιβλίο της Μπελιών, το μυθιστόρημα της σχέσης Αριστοτέλη και Αλέξανδρου με τίτλο Ο μου Αλέξανδρος το 342 Π.Χ. ο Αριστοτέλης αρχικά δεν είναι και πολύ πρόθυμο να παραμερίσει τι προσωπικέ του φιλοδοξίε και να αναλάβει τον Αλέξανδρο μαθητή, τον αντάρτη και γιο του παιδικού του φίλου, του Φίλιππου. Σύντομα όμω ο φιλόσοφο συνειδητοποιεί ότι είναι πρόκληση να διδάσκει αυτόν τον οργοητευτικό απρόβλεπτο νεαρό, διάδοχο του θρόνου τη Μακεδονία, ο οποίο από μικρό δρέχτηκε στο πεδίο των μαχών εν μέσω των καταχθώνιων δολοπλοκιών. Τη αυλή του Φιλίππου ξέρετε τώρα που εξεσπάς το μακεδονικό ο νους μου πάει στις δολοπλοκίες περί το χωριό των ψαράδων των πρεσπών οι οποίε είναι του επίπεδου χρόνια πολλά μυστερνίμιτς δηλαδή μπλα, δεν θέλω να το συζητήσουμε καθόλου είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα που δεν γίνεται ούτε μελό ούτε αρχαιολατρικό ούτε τίποτα για τη συναρπαστική ιστορία της φιλίας δύο κορυφαίων προσωπικό Ενό καινοτόμου φιλοσόφου και ενό ανίκητου στρατηλάτη, τον οποίον οι απόψει για τον κόσμο εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψη μα έω σήμερα. Έχω τρία βιβλία για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2:11-200 από τι εκδόσει με τέχνιο. Οι υπόλοιποι, αναζητήστε το, ψάξτε το, είναι από τα χρήσιμα. Τώρα που το μακεδονικό έχει γίνει απλώ γραφική ιστορία διπλωματικού πεζοδρομίου και αθλητικότητα. Σα έλεγα στην αρχή τη εκπομπητή ευχαριστώ σα και για τα μηνύματά σα και για τι ευχέσει, όσοι νομίζετε ότι τώρα ξεκινάμε είναι η δεύτερη εκπομπή αυτού του φινοπόρου μετά από 8 χρόνια εδώ στο RFM. Ένα κανένα στο μικρόφωνο. Σα έλεγα για την απαγόρευση τη κατσύνη τη νερά 17 χρονύ. Που τη απαγόρευσαν οι Ισραηλοί να βγει από τη χώρα για να έρθει στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. καλεσμένη και σε αυτήν και στην οικογένειά τη. Σα είπα ότι υπάρχει καταγγελία από την ΚΝΕ, ήταν καλεσμένη μάλιστα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ για να έρθει για το φεστιβάλ που θα γίνει στο Παρκοτρίτσι, 2021 και 22 του Σεπτέμβρη. Βεβαίω είστε όλοι καλεσμένοι ανοιχτά. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή σα, είναι εξαιρετικό και ανοίγει το μυαλό. Το φεστιβάλ, που είναι πια παράδοση πολιτιστική στη χώρα και πολιτική. Λοιπόν, σα πω τώρα όμω για άλλη καταγγελία. Γιατί οι κουκουέδε δεν παίζουν με τι αρχέ του. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κουκουέ, λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση και καταδικάζει την άρνηση χορήγηση Βίζα στον τέλειο Κούλογλου. Κι αν μα έχει κατά ψάλει τον άμπακο ο Κούλογλου, ημών των κουκουέδων. Παρά τα αυτά, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κουκουέ έβγαλε ανακοίνωση και καταδικάζει την άρνηση τη Αμερικάνικη Πρεσβεία τη Βρυξέλλε. Να χορηγήσει βίζα στον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κουλούγλου για να επισκεφθεί τι ΗΠΑ ω μέλο κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Η άρνηση χορήγηση βίζα από τι αρχέ των ΗΠΑ αποτελεί ένα από τα πολλά μέσα των Αμερικανικών κυβερνήσεων διαχρονικά να προωθούν τι εκάστοτε επιδιώξει τη αντιδραστική του πολιτική, λέει η ανακοίνωση των Κουκουέδων. Και εγώ αφιερώσω σε αυτού που μπορούν να κεφάλι. Α, ε, τραγούδι που πολύ για την πραγματική του και για την ψεύτικη, η στίχνη του Μανώλη Ρασούλη η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου στο τραγούδι Βιτάλη Λιδάκης Νικολόπουλος από Live το 16 ε, ε, ειλικρινά είναι και η χορδιακή του έκδοση καταπληκτική οι Νταλίκες με τα φώστα, φώτα νησταγμένα γραμμένο πίσω το 1982 Σε το τραγουδί ε, σκεφτόμουν ε, επειδή ο τελευταίος, η το τελευταίο δύστυχο είναι φοβερό Δυο γενιές χαμένες πίσω δυστυχώ, και η Αθήνα μια μητρόπολη του Νότου σκεφτόμουν ε, ότι θα μπορούσαμε να τραγουδάμε σήμερα στο πρώτο μεταμνημονιακό μνημόνιο μετά από μια οχταετία, δεκαετία μνημονιακή με χαμένες τουλάχιστον δυο γενιές ότι με τα φώτα σταγμένα και βαριά γυρνάνε οι πολίτες στην Αθήνα διότι δεν έχει τρίνε μόνο οι νταλίκε, έχουν παρα, πα, παρατορίσει το κεφάλι με την ταλικά από αυτά που ακούμε, από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που ζούμε, ό,τι ψάχνει στη ζωή να βρίσει ξεκίνα Ψάμε... Ποιο δεν ψάχνει αυτό το καιρό. Από μια δουλειά μέχρι μια ελπίδα, ένα φω. Γιατί, άμα ψάξει από τον τσίπρα, μόλι το 7 μπροστά και μετά ένα 070 αντίο μα έχει βγάλει και χρονολόγιο. Αψοφήσουμε δηλαδή Όσοι ζείτε μετά τα 70 πρέπει να έχετε και τύψει. Βαραίνετε τα σχέδια του παιδιού Να φτιάξει και να μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό Δεν είμαστε καλά Τι είναι, να σου πω εγώ έχω χάσει τη μάνα μου και τον πατέρα μου Έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν περάσει τα 70 Έχω πολλούς συνεργάτες Έχω ανθρώπους που έχουν παλέψει Και σκυλιάσει για να ξεπεράσουν τα 70 Σε ένα σύστημα υγείας αθρώ Με συνθήκε δουλειά. Εξοντωτικέ και κατάφεραν και πέρασαν τα 70 και είναι κατόρθωμα χώρα που σφάζει στο ποδάρι τη δημογεροντία της δεν έχει μέλλον δεν έχει μέλλον γιατί δεν θα έχει κουλτούρα για να στηριχτούν οι νέοι δεν θα έχει κουλτούρα θα έχει μόνο αριθμούς, μισθουλάκια μετανάστες και όπως λένε και κάτι τα χαμουδίθενε Ευρωπαίοι των αρχών και των αξιών Δούλου, σαν δεν τραπόμαστε ανθρώπους άλλου χρώματος από την Αφρική Αλλαχού. και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε στις 6.30 την Τρίτη στις 18 του Σεπτέμβρη την Τρίτη στις 18 του Σεπτέμβρη, στις 6.30 στην Πλατεία Νίκης που γνωστεί και ως Πλατεία Ζαρντεν στο Κερατσίνι το Συνδικάτο Μετάλλου τη Αττικής και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας καλή σε κινητοποίηση Ενάντια στη δράση τη Χρυσή Αυγή για τα πέντε χρόνια από τη φρικτή δολοφονία του Παύλου Φίσα, και πώ να αισθάνεται κανένα όταν τα λέει αυτά στο ραδιόφωνο, όταν μιλάνε στην τηλεόραση και στον καναπέ του σπιτιού του μια χαρά και φυλασσόμενο από αστυνομικού. Έτσι δεν κινδυνεύει να μπορούν να τον ληστέψουν. Ο Ρουπακιά, ο μαχαιρό βγάλτη, τα παρακολουθεί και οι άλλοι κάνουν τη δουλειά του τα χαμδίθεν εντό κοινοβουλίου. Φύγε διαφημίσεις γιατί σε λίγο θα εμπίπτω στους νόμους περί Ίβρεων του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και δεν μου χωριστάει ο σταθμός να πληρώνει πρόστιμα. <κλέψανε>, λένε, όλοι κλέψανε, κλέψαν <κλέψανε... <κλέψανε... Λοιπόν επειδή η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Τσίπρα και ο ίδιος ο Τσίπρας δικαι... δικαιούται τον τίτλο του γεροντοφωνιά δικός μου τίτλος και δικιά μου και ευθύνη ε, εγώ θα σχοληθώ τώρα με έναν ογδοντάρι Με έναν ογδοντάρι που μου θυμίζει τα δικά μου νεανικά χρόνια, όταν πρώτο πατάγαμε σε αυτό που λέμε μπουζούκια εντάξει. Εγώ είμαι πατημένα 63, 64, 64 ετών. Επομένω, καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο ογδοντάρης. Ε, μιλάμε τώρα για τα δικά μου 20. Και τα δικά του κάτι παραπάνω. Αλλά ήταν τότε ήδη μεγάλη Λοιπόν, έχει 60 χρόνια στο τραγούδι. Και έχει το κουράγιο τώρα στο 80, να πάει στο Ηρόδιο. Εύχομαι να απαγορέψει στον Τζίπρα να πάει εκεί. Γιατί ε, όχι τίποτα άλλο. Θα τον φορολογήσει παραπάνω. Θα ζητήσει περισσότερε πράξει, γιατί επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα. Μην μου αρχίσει τώρα να για τα φορολογικά του και τα τέτοια. Γιατί όταν ένα άνθρωπο είναι 80 χρονών και πάνα να τραγουδήσει, και είναι ο τόλης Βοσκόπουλο. Σα διαβάζω λοιπόν το εξή καταπληκτικό που βρήκα ε, και ψώνισα. Το έχει μεταφέρει πάρα πολύ ωραία. Η Ματούλα Ικουσταίνη Σήμερα α, στην εφημερίδα των συντακτών Από την Πρεσκόμφερανση που έδωσε Και κάτι που δεν το ήξερα Παρότι τον ήξερα καλά τον τόλι Οι γονεί μου ήταν μικροσιάτες Ήρθαν στην Αθήνα με τους διωγμού. Εγώ γεννήθηκα εδώ Το 20ο παιδί μιας οικογένειας Που ως τη γέννησή μου Είχε 19 κορίτσια Είπε ξεκινώντα την Πρεσκόμφερανση Εκτό από τη μικρασιατική καταγωγή, έχω και τη λαϊκή καταγωγή τη γειτονιά. Είχα δίπλα μου ανθρώπου που δεν γνώριζαν πολλά, αλλά είχαν άρχε. Εγώ, για να καταλάβετε, την πόλη τη Αθήνα την είδα στα 13 μου χρόνια. Ωστότε τριγυρούσε στην αγορά στα λεμονάδικα Ο πατέρα μου, αν και πρόσφυγα, κατάφερε να γίνει εφεντικό. Η επιχείρησή του είχε μια ταμπέλα με το όνομά του, την οποία καμάρωνε και κοιτούσε με τι ώρε, ακόμα και τον έκλαιναν τα μαγαζιά. Ήταν σαν να μην ήθελε να τη ποτέ. Θεωρούσε το μανάβικο. Το μεγαλύτερό του επίτευγμα. Και συνέχισε, εξηγώντα τα 20 παιδιά τη οικογένειά του. Καθώ τη λαχαναγορά οι γυναίκε δεν είχαν θέση εκείνη την εποχή, ο πατέρα αγωνιούσε να κάνει το γιο για να τον βάνει στη δουλειά. Και κυρίω για να κολλήσει στην ταμπέλα το γιος δίπλα στο επωνυμό του. Για να το καταφέρει, άρχισε να κάνει παιδιά. Μόνο που για να φτάσει στο γιο, θα κρατούσε ζωντανό, που θα κρατούσε ζωντανό όνομα στο Μανάβικο, έφτασε να κάνει 19 κορίτσια. Ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία του για αγόρι που την ημέρα που γεννήθηκα έφτιαξε κάρτε που έγραφαν Χαράλαμπος Ιωάννου Δοσκόπουλο και ο ενώ άλλαξε ξαφνικά φυσικά άμεσα και την τάμπέλα. Το δέο όνομά μου είναι απότάμα που είχαν κάνει στον άγιο απόστολο τον Λαυρέντιο στο Βόλο, περιοχή από την οποία ο, ο μπαμπάς είχε εμπορικέ συναλλαγές και αγόραζε φυρίκια. Αυτό είναι ο δοσκόπουλο στα παιδικά του χρόνια και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Να τον ακούσουμε σε κάτι που θα μπορούσε να είναι και σύσταση Στο Τζίπρα Που λέει ότι μας αγαπάει πάρα πολύ Οι άντρε δεν μιλούν πολύ Η στίχη του Γιώργου Γιαννόπουλου Η μουσική του υπέροχου Θανάση Πολυγανδριώτη Στο τραγουδίο Τόλης Επειδή τα στραδεύω τα σώ, λες πως δε σε λογαριάζω. και επειδή τα λόγια μου με τράγω, λες πως δε σε αγαπάω. Τους, Οι άντρες δεν μιλούν πολύ στον νου να το γράψεις Τόσο για την αγάπη τους τη με πράξει Οι άντρες δεν μιλούν πολύ στον νου υπόσχεσεις στο πνεύμα σου να με δέσεις και μην θες σε κάθε μου κουβέντα να σου κάνω κοπλίμεντα <ΣΣΣΣ> Οι άντρες δεν μιλούν στο νου σου να το γράψεις Και όσο για την αγάπη τους Τη δείχνουνε με πράξη Οι άνδρες δεν μιλούν πολύ Στο νου σου να το γράψεις Επειδή τα άστρα σου τα ζώλες ως δε σε Λοιπόν ο, ο... ο κύριος Κοτζιάς, που πιστεύει ότι η συμφωνία με τα Σκόπια είναι η θεϊκότερη συμφωνία που έχει φτιαχτεί ποτέ κάπως έτσι τα έχει πει κάτι πολύ μεγάλης μεγαλώς έχει πει τώρα είναι και κάτω στην Κύπρο που αποδείλωσε ότι τα γεγονότα λέει δεν τα προφητεύουμε τα φτιάχνουμε, τα δημιουργούμε Επομένω για να προχωρήσουν οι συνομιλίε, τώρα το πώ γίνονται τις συνομιλίε, διαβάζετε το δυνατίο για να καταλαβαίνετε. Γι' αυτά ειλικρινά σα το λέω. Αφήστε το καλύτερα, γιατί δεν θέλω να το συζητήσω πού θα καταλήξει. Οπότε, εγώ τώρα τι σας έχω, τι σα έχω. Ο Γιώργο Ο Γεωργή είναι ιστορικό και διπλωμάτη, καθηγητή τη νεότερη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Νέα Πολιτική Πάφου. Γεννήθηκε στο Παραλίμνη, είναι απόφοιτο του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου. Είναι πτυχιούχο και διδάκτο του τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Κοποδίστριακό. Είναι μεταδιδακτορικός επισκέπτη ερευνητή στο King's College του Λονδίνου. Δίδαξε για μια 15 ετία ω επίκορο και αναπληρωτή καθηγητή Ιστορία του Νεώτερου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο τη Κύπρου. Υπηρέτησε 16 χρόνια μορφωτικό ακόλουθο στην Αθήνα. Είναι ο πρώτο διευθυντή για μια δεκαετία του σπιτιού τη Κύπρου. Πρέσβης Κύπρο, της Κύπρου στην Ελλάδα με παράλληλη διαπίστευση Τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Αλβανία από το 2005 μέχρι το 2010 Έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του τη Ελληνικής Δημοκρατίας Και την έφημη μνία της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Έχει γράψει 16 βιβλία Διατέλεσε μέλος της συγκλή του Πανεπιστημίου της Κύπρου Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Νεάπολης Τη Πάφου και του και επίτιμο μέλος της εταιρεία συγγραφέων, από τα πιο πλούσια βιογραφικά που μπορεί κάποιος να διαβάσει. Έχω λοιπόν τρία βιβλία του Γιώργου Γιουργή, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με τίτλο Σεφέρης Αβέροφ η ρήξη». Όπως λέει και διαλύει το βιβλίο πολλούς μύθους γύρω από τη λύση του Κυπριακού και ανατρέπει παραδεδομένες εκδοχέ και σκοπιμότητες, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σοβαρότητα, τη συνέπεια, την ευθυκρισία και τη διορατικότητα του Σεφέρη που επιβεβαιώθηκε πολλές φορές τα χρόνια που ακολούθησαν γιατί όπως ξέρετε ο Σεφέρης εκτός από μεγάλος ποιητής ήταν και ένας σπουδαίος διπλωμάτης γράφει λοιπόν για τη φιλία και τη συνεργασία του Αβέροφ με τον Σεφέρη που δοκιμάστηκε στα τέλη του 1958 και στι αρχές του 1959 λόγω της διαφωνίας τους, της επιλογέ για την πορεία της λύσης του Κυπριακού. Με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Γιώργου Σεφέρη, πρεσβευτής στο Λονδίνο, από τις συνομιλίες τη Ζηρίχης. Δεν ξέρω σε ποια χώρα έχει έναν Σεφέρη και τον αποκλεί από συνομιλίες τη Ζηρίχης. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μερικές επιστολές. Στη διένεξη επενέβη ο Κωνσταντίνος και η Ιωάννα Τσάτσου. Ακολούθησε μακρά περίοδος ψυχρότητας και οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ ως εφαίρεση υπηρέτη διευθυντή στη δεύτερη πολιτική διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών το 1956 και το 1957, πρεσβευτή στην Ελλάδα στον, της στο Λονδίνο από το 1957 στο 62. 1962, τι εμπειρίε και τι διαφωνίε του, τι καταγράφει στα ημερολόγια του και στην αλληλογραφία του. Καταλογίζει λανθασμένες επιλογές και επιπολαιότητα στον Εβάγγελο Αβέροφ, ενώ εκτιμά τις θέσει και τη στάση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όποιο θέλει να σε μια ιστορία. Που παραμένει πληγή για τον ελληνισμό Σεφέρι Σαβέροφη Ρήξη Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν Στο 211 8200 Θα μπορέσουν να εντρυφήσουν Στο βιβλίο του Γιώργου Γεώργη Γιατί έχει σημασία Όταν μιλάζει για Σεφέρι Όπου ξέρει ελληνικά Η στίχη αυτού του τραγουδιού Είναι του άλλου Μεγάλου μας νομπελίστα Του Οδυσσία του Ελίτη Η μουσική και η απόδοση της Βενετσάνου. Δεν έχετε Βενετσάνου από νομπελίστα σε νομπελίστα σας πάω Το νομπελ μόνο για τιμώρια ευτυχώς γλιτώσαμε Σταμάτα μου την αστραπή Να αναψω ένα τσιγάρο Και πες του σύννεφου να πει Πως θα έρθω να σε πάρω Μου φύγε να συννεφά στα μουνά ψάχνει να βρει ένα σπιτάλι στο πάντα και στο πουθενά όπου ξέρει ελληνικά πέντε και έξι έντεκα κι όπου ξέρει μορφικά δύο άλλα όπου ξέρει ελληνικά Κάτι φεμινιστικές ε, Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη Που αρχίσει από μη Που μου τη δίνουν στο κεφάλι το λέω. Δηλαδή με, με προσβάλλουν ω γυναίκα Ειδικά όταν παίρνουν Επίσημη μορφή Όχι όταν είναι κουβέντες του καφενείου Λοιπόν μαζεύτηκαν φεμινίστρες τώρα Και έχουν διαμαρτυρηθεί στην Apple Γιατί λέει φτιάχνει Τα καινούρια τηλέφωνα που φτιάχνει Είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στο γυναικείο χέρι ε, υπήρξαν και οργισμένες αντιδράσεις ε, στην είδηση ότι η εταιρεία διακόπτει την έκδοση ενός μοντέλου που είχε μικρότερη οθόνη. Έχουν και κεντρικό επιχείρημα, δηλαδή ειλικράν σας το λέω με πιάνω τα γέλια δεν μπορώ, τι να σας πω, ε, ότι εφόσον το μέσο γυναικείο χέρι είναι κατά μία ίντσα μικρότερο σε πλάτο συγκρινόμενο με το ανδρικό οι γυναίκε οθούνται αναγκαστικά στην αγορά μικρότερων συσκευών. Νομίζω ότι με κάτι άλλο το μπερδέψανε το iPhone. Παιδιά, ειλικρινά σα το λέω. Δεν είναι κάτι, λέει, που επηρεάζει την υγεία των γυναικών. Άλλωστε, οι γυναίκε αγοράζουν περισσότερο το iPhone από του άνδρε. Αλλά με εκνευρίζει, λέει μια φεμινίστρια, που η Apple δεν λαμβάνει υπόψη το σώμα μα κατά το σχεδιασμό. Γάμα το κερατό μου. Δηλαδή, από πού και ω που αυτό το πράγμα έχει μια λογική με όλο αυτόν τον πολιτικαλοκορεκτισμό και το, το, το φεμινισμό του σειρμού εδώ οι γυναίκες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα δεν πληρώνονται το ίδιο, δεν έχουν που να αφήσουν παιδιά είναι επιβαρημένες με 800 και άλλα πράγματα ειλικρινά σας το λέω ε, δηλαδή ε, πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια δουλειά στον ίδιο χώρο με την ίδια προσόντα, με τον ίδιο τρόπο και μα απασχολεί, αν χωράει δε δεν χωράει, στη γαμμένη την παλάμη, τη γυναική ή την αντρική, το με καινούριο μεγάλο Apple. Και κάνουμε και επίσημη διαματηρία δεν αντέχω, ειλικρινά το λέω: παίξε μουσική. Γιατί αυτό το τραγουδί έχει γραφτεί το 1947, το τρελέτσι γκάνε. Και πάνω σε αυτό πάτησε ο Χατζηδάκη και έγραψε το αγάπη που έγινε και στο δίκοπο Μακέρι. Εδώ θα το ακούσουμε από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που είναι ιστή μουσική δική τη. Α, σπουδαίο πρόσωπο. Του ρεπέτικου τραγούδιου έτσι Λοιπόν το τραγούδι εδώ είναι από τους καφέ Αμάν σε διασκευή την τσιάξοχης θέσιας Παναγιώτου Σα μηνύματα και ένα ωραίο τραγούδι. Θα σα αποχαιρετήσω. Αυτά που προλαβαίνω σήμερα και λόγω καιρού και λόγω τέτοιου ήταν δύσκολη επικοινωνία μας Βόθησαν υπολογιστές υπολογιστέ πάρα πολύ. Λοιπόν, Νικόλα μου, γλυκέ μου, Καρασαμάνη από την Κύπρο. να μου, καλησπέρα. Σα ακούμε από τη δοκιμασμένη Κύπρο. Δυστυχώ τα γεγονότα τη Λονδίνου ήταν από πριν και κανονισμένα τα φίλιά μα. Νομίζω ότι το βιβλίο θα το έχει διαβάσει. Αν δεν το έχει διαβάσει, νομίζω ότι είσαι από αυτού που πρέπει να το διαβάσουν. Ούτω ή άλλω εκεί υποφέρεται και εμεί το αγνοούμε. Ο Γιάννη από τη Νέα Υόρκη. Λιάνα μου χαίρομαι που σε ακούω και εσένα και τον Νίκο, τον Πογιώπουλο και πάλι. Εμεί του εξωτερικού τη έχουμε ανάγκη τις εκπομπέ σα για να μην χάνουμε την επαφή με την Ελλάδα. Σου εύχομαι καλή ραδιοφωνική χρονιά. Εγώ σου εύχομαι ε, καλή και πολύ ωραία χρονιά. Εγώ λοιπόν θα κλείσω. Με ένα μήνυμα από τη Μητυλήνη Δεν έχει όνομα Στο αντιγερνάω φιλάρα Το αντιγερνάω με το λογαριασμό σου Ή με φίλη δεν ξέρω αν είναι άνδρας ή γυναίκα Που το έστειλε ε, Και είναι από τη Μητυλήνη Το χαρίζω σε όλους και σε όλες Και στη φίλη μου τη βάσο που θα φιερώσω και το τελευταίο τραγούδι ε, Και σε όλους εσάς Αλέξη λέει στον Περθυπουργό Εμείς μεγαλώσαμε με το Άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσει γέρο Εσύ, κρατήστε το. Είναι. Απ' τα θεϊκά θημοσοφικά αυτού του τόπου Άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις γέρο Λοιπόν, για όλους και για όλες μη σε νοιάζει Με αυτό θα τελειώσουμε Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου Η μουσική του Θάρου Μικρουτσικού Στο τραγούδι μεγάλη η χαρούλα Αλεξίου Γιατί ανάμεσα στους στίχους θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα Όπως γελάσαμε το βράδυ στην ταινία Και νιώσαμε πως είμαστε καλά Την ώρα που βαριέται η κοινωνία. Για κόμματα και νόμους να μιλάς Να μιλά Με κοίταξες και σε από το χέρι Που βρήκαμε περίπτωρα ανοιχτό Εγώ με αυτό το βήμα που σε ξέρει Και εσύ με το σακάκι σου ριχτό Χαρείτε το ανάμεσα στους ανθρώπους Όλα ήλιονται Όλα σώζονται Όταν έχεις κάποιον να κουμπήσεις Μ' αρέσει αυτό το χρώμα που έχει πάρει. Κι θάλασσα κι ο κόσμος κι ό,τι ζω Μ' προλίγου στο φανάρι Κι ενώ κοιτάζω αλλού το ξανάζω Παράξενα που αρχίζει να με νοιάζει Το σήμερα και τα αύριο και το χτες μου φτάνει αυτή τη στιγμή που μανεβάζει ανεβάζει και εσύ που με στα δύσκολα με θες. Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Και με ζέστη και με κρύο Μη σε νοιάζει, τι σε νοιάζει. Με το πρώτο μας ρεπό Η αγάπη μας φωνάζει και αγοράσαμε λαχείο Παταγκάζι, τερμαγάζει, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Γελάσαμε το βράδυ στην ταινία και νιώσαμε πως είμαστε καλά. Υπάρχει η κοινωνία για κόμματα και νόμου. Να μιλά, με κοίταξε και σε πιάσα το χέρι. Που βρήκαμε περιττέρω ανοιχτό. Εγώ με το βήμα που σε ξέρει και εσύ. Με το σακάκι σου ριχτό Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει Και με ζέστη και με κρύο Μη σε νοιάζει, τι σε νοιάζει Με το πρώτο μας ρε Η αγάπη μας φωνάζει Κι αγοράσαμε λαχείο Πατακάζει, τέρμακάζει Σ' αγαπώ. Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει και με ζεστή και με κρύο, τυσιαινιάζει, τυσιαινιάζει. Με το πρώτο μα ρεπό, η αγάπη μα φωνάζει. Και αγορασά με λαχείο, πατάκι,